Produced by Greek Austin, Texas, June 2003. Mark, chapter 3. Ke is <muchos> Ελέγει αυτοίς, «Εξέστειν τη σάβασιν αγατοποιήσε, ή κακοποιήσε, ψυχήν τσόσε, ή αποκτήνε, ήδε εσίωπον, και περιβλεψάμενος αυτούς με τοργείς, συνλυπούμενος επί τη πορόση της καρδιάς αυτον λεγητό άνθρωπο, έκτινον την κύρα και εξέτεινεν, και «Και εξελτόμπτες οι φαρίσεοι ευτίς, μετά τον ηροδιανόν, σιμβούλιον, εδιδούν καταυτού, οπός αυτον «Και ο Ιησούς μετά τον ματιτόν αυτού, ανεχόρησεν προς την και kolutisen και από τη Ιουδέα και από Jerusalem, και από τη Perantú και Sidona, πlitos πολύ iltan prosapton. Ke είpentismatitis aptu ena diaton οχλon y na mythlivosinaptón. Poluscar apsonte και τα πνεύματα τα ακάθαρτα, όταν αυτον εθεώρον προσεπίπτον αυτον, και έκραζον λεγοντα ότι, «Σιώ βιος του Θεού, και πολλά επετήμα αυτοί, σινα μία αυτον φανερόν πίσω σιν». Και αν αβίνει isto όρος, και προσκαλίται ους ήταν αυτος, και απίλτον προς αυτον, και πίσιν δόδεκα, ους και αποστόλους ονομασέν in aosin metaptuke in aposteli ave tus kirisin, ke e ginexousian ta demonia ke ipisintus dodeka ke epethiken onomato petron ke iakobon ton tou ke iouannin ton adelphon ke και aptis και boanirges vivrontis que Toman, que Jacobon, ton tu Alfeu que Tadeon, que Simona, ton Cananeon, que judan iscarioton, os que paredoken apton. Que erketi is ikon, que sin oklos, os de mi dinasteav fagin. Que «Και η γραμματίς ή από Ιεροσολίμον, καταβάντες ελεγκον ότι β' εζεβούλ εχει, και ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκ τα δαιμόνια. Και προσκαλισάμενος αυτούς, εν παραβολές έλεγεν αυτούς, πώς δίνατε σατανάς σατανάν βάλει, και εάν βασιλία Ουδινήσετε η οικία εκείνης τίνε, και η ο σατανάς ανέστηεύει αυτόν και εμερίστη, ουδινατε στίνε, αλλά τέλος έχει, αλλού δινατε ουδήσεις την οικίαν του ισκύρου εισελτών, τα σκευή αυτού διαρπάσει. Εάν μη πρώτον τον ισκύρον δήσει, και τότε την οικίαν αυτού διαρπάσει. Αμήν, λέγω ημίν ότι πάντα αφαιτήσετε της βίας των ανθρώπων, τα αμαρτήματα Ho sai en blasphimisosin, blasphimisi istopnev mato agion, o kechi afesin istoneona. Alenojos estineo niu ar matimatos, abdu, Ke er ke iadelfia raptu, ke exostikontes ke η μύτηρ και η αδελφή σου έξω Και αποκριτήσα αυτή λέγη, τη έστειν η και η αδελφή. Και περιβλέψαμενό του περί κύκλο Ο το μου